Την Ναι. Όχι. Όχι. Ευχαριστώ. Δεν θα. Ναι. Ναι. Ο, όχι. Όχι. Όχι. Ναι. Ναι. Mm -hmm. Δε. Α. Ναι. Μάλιστα. ε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία. Βέβαια. Ναι, ναι. Κοιτάξτε. Ναι. Εντάξει. Όχι, όχι. Ναι. Ναι ναι όλα κα ναι ε ναι ε οσημώς δεν θυμάμαι πολύ καθέα Ναι Ναι, ναι, όχι Λοιπόν, είναι ένα κόκκινο, ένα έτσι Πώς το λένε, μπλε, όχι καλά, έτσι είναι μπλε σκούρο Κόκκινο, κόκκινο της φωτιάς περίπου της φωτιάς πούμε και όχι electric blue το άλλο, ναι, blue ναι, ναι, ε, και το άλλο, τα ναι, <laughs> όχι, όχι, <laughs> εντάξει, το, το άλλο λαχανί, αλλά ναι. Ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, κορδονάκι, κορδονάκι, δεν νομίζω υπάρχει κι άλλο, ναι, εδώ ναι ναι αυτά τα τρία ναι αυτά είχα και ένα άλλο ναι όχι όχι είχα παλιότερα λέει ένα ήταν καρό αλλά σκίστηκε λίγο το καιρό ναι είναι απότομο εδώ γενικά δεν έχει ναι εντάξει ah, δεν ξέρω φταίει αυτό βέβαια, το κύμα αλλά, <laughs> ναι, ναι, ναι, εντάξει ωραία έγινε, έγινε, ναι, ναι, εντάξει, εντάξει ε... ωραία, ωραία ναι, μάλιστα, εντάξει, εντάξει, εντάξει ναι, έγινε. Κι εγώ, κι εγώ. Εντάξει. Μπορεί γιας